ήστε απο με τους διατρίτους α ε. Η εκβολή μπορεί να φέρει σε θέση δύσιλη, αριστερός και δεξιός, σε ρισκόλιτος και αύθεος, ουρητανούς και προθετικούς, γαβράκη και βάζελάκια, κάτω σε πίσης, και βλάκες. Εχετε 10 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το browser ή να πατήσετε stop στο epicenter. Να τηλεφωνήσετε στο δικύγιο σας και να το πείτε να μας ακούσει. Εξόδικο. Θέκατε είδες διαγνωστικά έγγραφα; Μπορείτε να κάνετε No. Я сейчас. Хроня бала. Его더니ме оте идио до шуто диакоптис. Ала име о? Димитрис? Коду коглу. Аптис нитс комо диас. Тис Лукиас Рикаки. Хроня бала. Адека гатте диафимис. Хрио Μετάμε, μετάμε, μετάμε. Μετά. Μετά. Ναι. Ε, okay. Κραняμε σαγωνία τώρα. Θέρετε Δημήτρη, πού κάνεις; Δεις τις კომedίες. Καλά εσύ. Δεν Ξε... σερκέ, μην κάντε gogbit. Θα πάμε μετά. Ναι, ναι. Ψάχνετε το link της კომedίες, κανείς τις კომedίες. Ελπίζουμε θεςες το δράμα αυτό,stin, γιατί δεν βγریدε κανάθελετε. Εင်း, εστε θειράνε μετά η φανόλε. Μ. Σε περσπωυρ θες. Προσιάπελα. Σηγάει κιση. Εκαλάτεξει, γιατί θες. Σηγάεις <laughs> <laughs> μιτσάκο. Εφχαριστώ. Εφχαριστώ που με εσύ. Καλά, Κλέες scalà. Μιά χαρά. Τι νικήθες κωμιδιάνας. Και τι? Όχι, glycogenally στις αρθετικές τα μέρες. Ταστατικές μέρες, ναι. Τώς τις μέρες κάθουμε. Καταλήψεις, εμείς ξεκινήσαμε ο Γεωργός από το December. Άσπουδάζεις. Ναι. Για πώς ητα Христос Γενα. Христос Δεν περιμέναμε όμως τρώγα πια. Τραγουδίνα. Εσύ Γενα πως θράστατε. Last Christmas. Το Πώς περιλάσαμε τα Χριστόγენες; Ωραία, ήταν νέο μονφέτσι πολύ φιλικά. Εγώ γίνεκατε τα τότεγα. Είχαμε επισκέψεις; Ναι. Ναι. Είπες ένας φίλος, αυτό παλιά. Μα γυρίψαμε; Αχίθρος. Ναι, μα γυρίψαμε. Μα Να της πω γιατί πήγα Λεωπόυλα. Όλο προχώρα. Καλά. Αχ, αν αν κατάβεις κάδες καις μούσ tarda. Θα βλέπω και βλέπω Έχει κάνει και γαλλοπούλες, κάνει κρία Αφού. Ένα δεν έβγαλε εγώ που τα κάνω στο τα πετά τον άλλο πέπεις κρεσιμε μούσταρδα mm -hmm. τώρα κατέβεις είναι κρίιντιν γκόμον στατις βγάζουμε να τα χρησιμοποιήσεις 네 πέπεις μίγμα γιατί ένα ωραίο μίγμα μπο μούσταρδα και κρεσι mm -hmm. κατά προτίμηση λευκό εγώ βάζω κόκκινο ταξ πώς θες κάνεις και αλείφεις τη γαλοπούλα για να πάρει ωραίο χρώμα για να ψηθεί τακι βάζεις γύρο no ο φούρνος ε μην το φορνάκι, μην μην ε στον μικροκυματό σε φων και δεν θα ψηθεί. Καμιά βάλεις Και γκαζάκι Και γάρπα το... το ίδιο Δεύτερο tips και Με γράφετε <laughs> Ναι, για συνέξεις Τιπ Λοιπόν, μια ντοματούλα μέσα στη γέμιση Για να βγάλει λίγο υγρά Να μην γίνει πολύ σφιχτή η γέμιση Ναι Στη γέμιση τι βάζετε εσείς Λέμε τώρα η μαμάτα Εγώ βάζω ε, <laughs> ρόδι ε. Πρώτο πρώτο Και καρύδι Άμα και κοιμά Άμα το σπάθεις το ρόδι δεν και... Το σπάμε Χημός, το ρόδι χειρινός, Για να πάει καλά χοιρινός И nosotros урон не дес лефте, э? Пейзи поле. Не. Э, кукунари бэни рис я, тибя, антис эсрис. Оги рис я. Не, правомотно. Ибо, термата типс, а, кана ке поли оретро салата фетус ме ти фильм ди Валентина. Савели. Цитрустера салата. Цитрустера салата. О, ти думариш то ти. Сан Фесалоникиос, си апогои. Мы апогоитависи κέτε δρόμα καφτερά είమిς. Α, έδω σας τέλο. Δεν δρούστε καφτερά; Ε, τρόκα. Γιατί βούκοσες, έχει χρισμοπίδι δεν βόλικο πάνω; Έ βέβ. Τέλος πάντων, αλλάξει. Ορειά τα Χριστούγεννα, να δούμε τι μαγειρέψουμε για το προτοχρονιά τώρα; Ορειά δεν ήταν, εγώ κέντρο β League που πέρασα. Χάλα. Τινούιστε εντάνο ήταν αρέα. Ήτανε πολύ χάλα η κατάσταση. Από το δέντρο. Οι Άγιοι Μπατσίλιδες. Α, ναι, ήταν από κάτω. Αυτό για παράδειγμα, παίρνεις ο κόσμος και αφ... γελούς. Δεν ξέρεις τι λένε αυτοί. <laughs> Πλάκα, πλάκα, πολλά δεν θα πρέπει Τι ψηγε οι διαδηλωτές, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο Υπήρχε στο womensholing.gr το στυλ της διαδήλωσης Τι θα φορέσεις και τελικά Ναι, πως να πιάσεις μαλλιά σου και τι τσάντα και κανονικά Αυτά, αυτά είναι θέμα Παπούτσι flat φίλες μου Τι τσάντα είχε, αυτό με ενδιαφέρει Ή σακίδιο τύπου αγγελιοφόρου ή backpack Καλά, ξέπες να έχεις Σίγουρα όχι με κοντό λουρί γιατί θα πρέπει να χρειαστεί μια χρέστη να τρέξεις αυτή την ανάδραξε άντε τα φίλες μας αυτό το, το κάνουμε doing batch 100 δίτους κι túση για να τραβήξω καταλαβες ε, γιατί ήμουν για μια φωτογραφική ταξιδιωγή τα για φανώ για το βλέπεις φωτογράφος της εκεί την νεκróπολη γιατί τεττια φωτογραφία πήγαμε να δεις όταν ηιάπουν βήγανα τη μας να κατάλαβες ήταν και μετά αυτή η Λεζάνδρα και πλέπε, δεν ξέρω, δεν ξέρω κε έκανε και τίγρης. και فوકસ κατά και εκεί που πάει να Για χαρά, έπεσε εκεί το τι βάρ. Ε, Κοπελλιά, λες θα το τγραφίζεις, Όχι, δεν ήπες αυτό. Κοπελλιά, ελα εδώ. Κοπελλιά, ελα εδώ. Τι κάνω εγώ γιατι; Και πάει να φίγε, είναι Γιώργο; Τιες Κοπελλιά, θες να τγραφίζεις; Παναγιώτη, ήταν ο Γιώργο. Πρώτο ήταν το τελο. Τι δεν, τι ποτά θα θυμάσαι; Κάτσε, κάτσε, ναι, είναι στο Το καινούργιο νόμο. Λοιπόν, καινούργιο. Το και καινούργιο νόμο. Όταν θα κατεβάσουμε αυτό στην και κάμερα. Κάσε αυτό το καταλάβαμε. Από το δρόμο θα το κατεβάσω και εγώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί είναι στην αλλη νότητα αυτό. Πηδάμε. Καλήν η σπέρα να έρχονται για συνορισμό σας. Χριστου τη θεία γέννηση να μπω αργοντικό σας. Χριστου τη θεία γέννηση να μπω στ' αργοντικό σας. Χριστός Θυμάστε πού νοριστικόκαμε; Τεχνηέτε; Τότεio κρίω. Εδώ το λέμε. Εδώ, <laughs> ναι, το γράφεις στο σκελετό. Το γράφεις στο σκελετό. Έχουμε podcast. Έλα το το κιόλισε. 2 live podcast. Που... Στο podcast. πότε έγινε αυτό, θυμάστε; 20 2 <laughs> δευτερά στις 6:30 το ποίημα, <laughs> στην ένα μας γραφστάν είχαμε μια δεξκτή στα 30. Τι πολα λες άτομα; Άτομα. Wo solo podcast. Dígame, dió organizaste ahora qué sucede esto? Por supuesto, que han venido como croatas. ¿Cuándo fática? Ne, pesaron allí pánodos. Acroata mufonasan. Eména tha kos proto. Oche, ména, ma egó vgazom ikrás ekombeso. Aquí vamos más megales que por Santa Sabatodía. Panikós trelathikan ta pedia. ¿Qué eran aquí? Polí. ¿Por dónde dispúmeolos? ¿Di organizas? Di organizan estan anikos anagmenos. Είχε έρθει ο Βρυόνης να μιλήσει για Φίτς, ήταν να έρθει Πάπου, αλλά δεν ήρθε Μίλησε τελικά ο αναγνώστης για το GarageBand Ήταν ο Ανήλικος, ο Τζιμελάς, ο Διομήδης Ο, ο Βιτζίμπ Εσείς Εμείς ε, ε, ε, ε, ε, ε. Ο Σπύρος ο Καπετανάκης, ο Παναγιώτης, ο Ζαμάνος, ο οποίος έφτιαξε καταπληκτικό κέντερικ Ναι, ε, πω πω πω, έφαγα, έφαγα τα κέρατά μου η γεкатериνα αγκλικά για το σταάκι για τον ιπα. Μαχ το toast. Οκτωέφαγες. Πίνουσα, δεν η χαφάτηβα τον. Δεν δεν εφάγαλην. Σε αμανή αυτός θα φάγελα το toastάκι. Όχι, όχι, ήταν βουρίκανο σεφ. Μπράβο σου παιδί. Να ακούσω μια τραγούδι. Ναι, τι τραγούδι έχεις; Λέμε σήμερα να πάvcxprojμε παίξουμε... τη λεμας μεγαλικά. Α. Δεν θα μας no. ελληνικά. Τι πρέπει να ξέρεις νας γάλους Πρώτα μαθήματα... Ε, και εμείς τα γαλλικά μπορούμε να το χρειαστούμε. Τόσης μέρες και εγώ να το πάρεις. Ναι, σωστά. Και ανάποδα μπορεί να δουλέψει αυτό. Τουμπαλίν. Τουμπαλίν, γύρω-γύρω. Λεσόν 1. Ταχύριθμα ελληνικά για αρχαρίους. Λεκρήκα εξελερή προς δεπιτήν. Μάθημα πρώτο. Λεσόν 1. Η κοινωνική εξέγερση. Λεσυρεξιόν σοσιάλ. Méros alpha. Lexilogio. Section A. Vocabulaire. Enas batsos. Au flic. Épanalavate. Répétez après moi. Batsos. Plis indicoso alithmos. Rioel. I batsi. Ένα γουρούνι. Αν κοσόν. Επαναλάβατε. Ρέπετε απρι μου. Γουρούνι. Πληθυντικός αριθμός. Pluriel. Τα γουρούνια. Λε κοσόν. Γουρούνια. Ένας δολοφόνος. Αν ένα ασάσαν. Επαναλάβατε. Ρέπετε Πληθυντικός αριθμός, pluriel, οι δολοφόνοι. Les assassins, δολοφόνοι. Μέρος β' Η φράση της ημέρας. Σεξιόμπ, La φράση du jour. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Φλίκ, κοσόν, ασσασάν. Μπάτσι, γουρούνια, Dolofoni. Épanalavagez. Répétez après moi. Bati gurunya Dolofoni. Bati gurunya Dolofoni. gurunya Dolofoni. Bati gurunya Dolofoni. gurunya Dolofoni. Bati gurunya Dolofoni. Bati gurunya Dolofoni. τάση まし εδώ. Ναι. Θα να ρωτήσω τον Δημήτρη, τι κάνεις τη ζωή του, με τη δια Κάνω stand up comedy. Έλα. Ναι. Πού; Αυτό ήξετε γιατί κάθουμε αυτές και είδατε εκεί, πώς κιﾞενε. Ναι. Ah, stand okay. up comedy. Siento que la ecosmos. Έλα ε. Το dias το δηλαδή. Το γέλιο σε αυτός τους χαλεπούς κερούς που ζούμε. O cosmos echa anágine de risa y ya naxehásse το βόνο. Α Sí, hemos auspiciado el turismo de tragedias. Lipón. He en una tragedia. Lipón, ¿por qué es que se tora? Mimisis praxis. ¿Qué dices de Tevía si desmenano luego, comedy club de Lucía Zricaki? Ah, te nick de como Díaz fue una sinergia. Ne, pues hasta Ah, mal, Santa Lucía Zricaki. Hola venún. ¿Qué pues qué haces Και έτυχε να πάω όλες, και έτσι ξεκινήσω. Πόσο χρόνο ξυκύνεις. δηλαδή. Εγώ ή αυτός. Πόσο <συρή> <συρή> <συρή> 21. Α, 2021. Στο ξεκάρθο δηλαδή δεν είχες καμιά εμπειρία πιο φρέν. Ε, ήθελα. Από μικρός ήθελα να κάνω. Δηλαδή μ' άρεσε σαν, σαν είδος. Δεν είμαι ηθοποιός, αλλά το stand-up συγκεκριμένα μ' αρέσει. Έχω να πάει σε ένα Παρεξ της, μπορώ να πω ότι κι εγώ σεμινάρια μόνο, δηλαδή. Ε, το, η μέθοδος η επίσημη είναι ότι επιμαίζεις ένα πετάλεπτο κίμeno, πηγαινεις κι εذاκιμάζεσαι, σε βλέπεις η ρικάκι την ιπέθνη ή το magazíni. Είναι βράση annotation method. Ναι, κι ανάλογα συδίνει κάποιες tips, κι ανάλυση αρχής ξεκμάζεις, κι κάποιες tips. Εντάξει. Πράγματι, αυτές οι επιλογές έχεις τα tips βέβαια στη σχολή, Ναι, δεν έχει. Άλλο Comedy Club δεν έχει. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι κάνουν παραστάσεις μόνοι τους αλλά σε θέατρα, σε μπαρ, αλλά άλλο Comedy Club στην Αθήνα δεν υπάρχει και γενικά η Λουκία προσπαθεί να το έχει έτσι σαν φυτώριο νέο ταλέντο το συγκεκριμένο Μάλιστα. Συνδέχεις. Ε, όλους 48-50 παρελθόντος Ναι, να το πούμε και αυτό Στο μοναστυράκι. μοναστυράκι. Τετάρτη Μητριακή, 10 η ώρα βράδυ. Και το βράδυ comedyclubgreece.blogspot.com και standupcomedy.gr και myspace.com και facebook και νίκτες κωμμωδίας κάπου oh, χιλιάδες ειδωτρόπινα Εγώ επειδή ήρθαμε και χθες και σε παρακολουθήσαμε Αλήθεια! Και πολύ καλά Είδω ο μικρότερος Ναι, οριακά Οριακά? Ναι, ο Διονύσης είναι 23 Να πούμε ποια είναι τα άτομα που είσαστε εκεί η ομάδα πούμε, Τουλάχιστον είμαστε... θα μπορούσαμε χθες εμείς Χτες είδατε τον Αλέξη Κυριακούλη που παρουσίαζε, mm -hmm. την Καρίνα, τον, την Ευγενία Σασάλλου, τον Διονύση Ατζαράκη, τον μάγο μας τον Κεσταδίνο Καρυπίδη και εμένα. Τον Αγιοβασίλη και τον Δημήτρη. Αυτό <laughs> ήταν <laughs> κοινό παιδιά, <laughs> εντάξει, θεϊκό κοινό. Επίσης παίζουν η Φάνια Μαγρίζου, η Μαρία Σκαφιδά και η Νίκη Χατζηγεωργίου. Ελπίζω να μην ξεχνάει κανένα. Το πρόγραμμα αλλάζ στο blog στο comedy club Greece thelia blogspot.com. Πάρτημε το πάρτητε πρόγραμμα κάθε εβδομάδας. Θα μπορέει κανείς να δει, οστε, άμα ή να ξαναάρτετε, να με δείτε πάλι μας, να δείτε κι τους bowlers. Ωρα. Καθώς ήταν να ρωτήσω εγώ τώρα. Τι θες να ρωτήσεις; Δε Α, να Δεν ξέπω τώρα. Πέρασετε καλά. Ναι. Πώς κέμω φας να πάσω εκεί, γιατί δεν κάνεις κάτρε βέβαια μόνος σου. Δεν θα πας στο YouTube. Eh, έχω βιντάγες <Και> στο YouTube. Ακριβώς. Λα, in app key. In the forest, πού δέωoscope αυτόν να στον. Μόνο σαν σκίμενα, ένα phenomenon expect εκεί. Ναι, είναι παλιότερα εγδώς αυτόν που λετόρα, γιατί εξελίχτη συνέχεια. Αλλά χρειάζεται κοινό το stand up. Δηλαδή, δεν κατά που δεν ητουργεί. Δεν βγάζει τον το charisma του. Τα γέφτα μας φίγεται εκεί για χιοροκρατάμε. Το feedback, ναι. Ετάναμε στο Γέλιο. Εδώ κρατάτσα τον Γιλλιάμο. Είδαν πολύ καλά Εντάξει, άμα πάτε θα καταλάβετε. Και η Καρίνα μου άρεσε. Καλή είναι, πολύ καλή είναι καλή. οι άνθρωποι εκεί πέρα από ό,τι κατάλαβα το κάνουν καθαρά ναι, το σαν χώμη. Ναι, έχουν τρέλα βασικά. Γιατί από ό,τι κατάλαβα όλοι έχουν το επαγγελμά τους, αλφα... Ναι, ο ένας, η, η Καρίνα είναι οδοντίατρος. Yeah. Ίσως η Ευγενία είναι δικηγόρος. Ο Διονύσης έχει τελειώσει η σχολή ε, σκηνοθεσίας. Ο Αλέξης είναι χορευτής έχουμε σχολάζουμε الدراστικό στον نیکος. Δεν είναι δεν υπάρχει ε, το business στην Ελλάδα όσο να βρεస్తాం κανισμό αυτό. Και πάλι κάποιου κιπαγόσμη μόνος στην, στην Αγγλία ή στην αμερικάνικη business, να βγάζεις λεφτά μόνο το standard χωρίς να graphics, χωρίς η τηλεόραση, isotopes. Και ημερώνες συνέχεια με σεμινάρια κι τα λıpα. Γίνονται σεμινάρια. Ε, तू να δεις κι κάποιος ασκέτος; Ναι, ναι, ναι. Άμασαν διαφέρει,λαδή. Δεν Ήθετε κι πέρα και το μαζητέ, κι σε περίdoctype που κάνει κι το όχι παίζει. Να. Αινε το σα. Μηκείμενα πάτα προφανώς. Ναι, ναι. Ψάχναντε Γενικά Cosmos cat. υπάρχει κινητικότητα. Ναι, υπάρχει, και, άμα... και... κάτι το οποίο πούμε, γενικά στο ιστορικό δεν υπάρχει. Έχουμε ε, περισσότερες γυναίκες κομικούς απότι άνδρες. Μπορείς να πάς. Μπορείς. Μπορείς απλά να θες να να θεις να γελάσουμε μενά. Καθεμέρα με κράζεις. Θένα να κάνουμε μια τασκάρα μα σχολές. Α βέβαια. Ε πώς γίνεται το ξεκίνημα αυτό; Γιατί εσχω θήμα κάτι αντιεstrijχο. Βέβαια. Και 15 χρόνια, το μαμάζα. Αλλά μα αφού την Λουκία δεν ήμουν αγόσσα αρχής, λέω δηλαδή αγόσχομαι 2-3 χρόνια. Τώρα πώς α सिवι γυναικα έχες σκοπεύσει μόνο αυτό; Όχι, όχι. Μέσα κινοθέαση, εκεί κάνεις το κιμαντέρε, βιβλίο. Ε, το πειράγω. είναι ο διαβασ. Όχι, πιδιέφκες το... Αυτό το podcast είδε. δεν προωθήθησες Τις νέες ιδέες Παράνομη διακλήψη Πώς το λέμε βλάκα, βλάκα, δεν θυμάμαι hey, less less <laughs> <τώρα>. Ε... Λες Ναι Δεν πειράζει Αλλά έχει ωραίο Θα το βρούμε και θα το πούμε Όπως έλεγε πώς το... Συμφωνία χαρακτήρων Πώς το λέει, Βιονίσης Συμφωνία χαρακτήρων Συμφωνία χαρακτήρων φρακτή, Στο οποίο μας έδωσε Ο, ο, ο Αλέξης, ο Αλέξης. Ο Αλέξης έλεγε... Είχε ένα ζευγάρι που... Είναι και γαμό τα βιβλία Γιατί έχει ένα ζευγάρι Ζευγάρι που πηγαίνει μπροστά Αλλά έχει λουλούδια Αλλά έχει οι παπαρούνες λέει, οπότε... Είναι οπότε είναι τέχνη, ναι, ήταν, ναι. Είναι για όλους που πιστεύουν ότι οι δεν έχουν σενάριο <laughs> 150 σελίδες 150 είναι... Μαζέμιση 30 μας είπε ο 30 ναι, είπε 30 30, 30, 30 είπε σελίδες είναι, μωρίς διαβάζ Ωραέται εκεί. Και σαν χόρος ήταν έτσι λίγο πιο. Παριστικός. Ναι, αυτό το περίμενα θεωρητικά. Παριστικός, ναι. Μια ερωτήση. Χρειάζομαι τον τύμνη για ομάδα. Ε, ή... Εκτός από τις κουρτίνες οτιδήποτε είχε. Όχι, να μας βλέπεις πώς που θα κάνει banquet. Το τραπεζί έτσι όμως δεν σκηνή αριστερά σας. Γυρίζει θανάδιο. Το τερμαπίσο δεν βολέβει να υπάρχει κάπως εκεί. Δεν έχεις μέλιο. τον έχεις πλάτη. Εσκηνή <laughs> Για αυτό η κι παραληστική ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζεται χρειάζεται το κινο να ᱧόθει πως είναι όλο μια ομάδα, να μπορείς εσύ να συναγελάσμε με τον. Το... Πάντως δεθελοντισμός υπήρχε και αρκετός. Ξιδικά δε... στομάχο, potency σε κάπια πράγματα. Βε, 20 € φράζες Ε, όχι, μετάથી σε 3. Πού να 3 άτομα. το πω, θα βringer κανένα 20 €; Στομάχο. Σήμερα ni μέρα. 20 €. Ε, μα. Ζήτα, ευρώ. μα κάθε, 20 € βα, κάτσε βρες. 20 Ты только возьми. Падает лик. Ой, здесь не много фиг. Игиги, мега. Ну, и хед, да. И хед, и мега, мега, вот это перимена. Так, сюр, и лигис. 27. И ликис, его. Не, ки. Вот, в месясоорс. Месосоорс. Да, всё микрос, да, можно накинуть диск. Ой, по. Это княня, и пере, там это княня. И где? Так, и che se capisce facce viene un panno che rotà o lei lo nomina che ti la galica è la romantica lingua la lingua to erota ma che ti la ellenica è la migliore lingua ne la 15 cronon dopo che facemo che ne puoi ora non archissiam Μου άρεσε του Διονύσης, είστε πάνω τον παιδί ηχητική παντομήμα ναι, ναι. που έκανε συπικό, συπικό. Πρέπει να αναλάβουμε εμείς βέβαια στα ηχητικά στο μοντάζο τέτοιο Θα βάλεις τα ομόλογα Όχι ρε παιδί μου. θα δώσουν την αλλιώς Ε ήταν καλός, ήταν, ήταν πολύ ήταν, καλός ήταν ωραίο, Καλώς ο Διονύσης, πολύ καλός Τι άλλα, κάνεις και Ασχολείσαι και με κάτι άλλο Ασχολούμαι και με κάτι άλλο, έχω τον blog μου στο οποίο προσπαθώ να ασχοληθώ με την ελληνική πλευρά του στο napcomedy και το πως είναι να κάνει στην Ελλάδα γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε καλά σε σχέση με έξω, με την έννοια ότι ε, ο κόσμος έχει μια θεατρική πεδία οπότε θα κάτσεις κάτω, δεν θα πετάγονται να φωνάζουν είναι μαλακές που κάνουν στο Λονδίνο και το θέλουν και δικαίωμά τους. Καίλα ρε. Α... Δηλαδή το βασικότερο πρόβλημα είναι να μαζευτεί κόσμος και να μπει στη συνείδηση του κόσμου ως τρόπος διασκέδασης το stand-up γιατί είναι 15 χρόνια δηλαδή, δεν... και παρόλα αυτά δεν το ξέρει ακόμη, δεν έχει μπει στο... Mm. Ήταν στην τηλεόραση πριν από μερικά χρόνια, στο ναι, Star στο Star το βράδυ νομίζω, ναι. Υπήρχαν και άνθρωποι που παίζανε σε εκπομπή του Antenna μετά, σωστά. Ναι, οι... τα σφινάκια αυτοί ξεκίνησαν από εμάς αλλά τώρα κάνουν δικό τους zoom. Εκεί την έχω Εκεί. Δετή, Όχι. Κάπου, την έχω δει. Μην πως πήγες πες το 2-3. Μπορεί να μου έχει βάλει και χαράδοση. Το φρονιμίτι. Για να μου είχε μείνει αποθυμένο. Πάντως από τις ώρες εξόδους που είχατε στις μέρες, που είχα αρκετές, ήταν η καρύτερη μου. Που ήταν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, δεν τα βλέπεις κάθε μέρα. Λοιπόν, όσο θέλετε, εκεί. Α, για τέτοια ώρα να πούμε. Μαϊμού ειδήσεις. No Dimitris kane ke kati allo. O Dimitris na kane ke na tha milise ke egot kia. Mes histori tobe. Parakalo. Eli po. Parakalo, pite. Ne, grapis ke kati idises, mai mou idises, sigou kostoles, topo tis apo to kimeno, to kanis Είπα, ήταν ένα πρώτο έτσι που ήθελα να το κάνω καιρό ε, της Μαϊμού ειδήσεις και ξεκίνησα από Μαϊμού τηλεόραση και θα γινόταν στο YouTube και μετά είπε πρέπει να στείνω σκηνικά και δεν ξέρω και τι, γιαφρά ο κουστούμι και οπότε έγραψα που έγραψα και όταν έγινε βασικά το όλο θέμα με τον Ρηγορόπουλο ήταν ένα θέμα στο οποίο ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω και να πω πράγματα οπότε με αυτή την ευκαιρία έγραψα το κείμενο <χει> και αφού το ανέβασα, μετά έβαλα, θα το ηχοδράφω κιόλας, το ξεκινήσω να γίνει όλο μαζί Το δεύτερο και πώς θα τα... το <στά> γράψω κιόλας Το δεύτερο, βασικά το θέμα, αυτό είναι που με τώρα Γιατί το πρώτο βγήκε πολύ σοβαρό και μαζικό και με νόημα και με βάθος Ενώ το concept του όλου σχεδίωτη να ήταν πιο χαζοχαρούμενο Και ακούστε τι έγινε, κλέψαν ένα IBM και, και εμείς IBM. έχουμε και σοβαρά και... <χει> <χει> Ναι Καλά, απά... κυρίως κάνουμε σοβαρά Ναι, δι... κ Απλά βγήκε να πολύ δεμένο και στοχευμένο κείμενο ενώ γενικά σκόπευα να πιάνω, ξέρεις, τρεις ειδήσεις, να σχολιάζω την κάθε και να κάνω πλάκα Οπότε τώρα δεν ξέρω πώς θα το συνεχίσω, αλλά θα Ιχητικά, πάει Ιχητικά όμως να το συνεχίσεις Μόνο, πλάκα έχει να υπάρχει και το κείμενο Ναι, τώρα εγώ που είχα την μαλακιά το διάβασα Εγώ μόνο το έχω Και μετά θεώρησα ότι το ηχητικό Γιατί, είναι γιατί μέχρι να το βάλεις να ξεκινάει να παίζει έχεις διαβάσει την πρώτη φορά να φοβάσουμε, έχεις ξεκινήσει να διαβάζει οπότε θα διαβάσεις όλο Και μετά από ό, το ακούσω και ήταν το ίδιο Νόμιζω ότι ήταν κάτι αφορετικό αν θα ήταν Γράφει ακούστε αυτήν την είδηση. Ναι, γράφει ακούστε αυτήν Εγώ εκείνη την ώρα δεν μου κόψε, μου λέω θα... είναι αυτό το προκαταρκτικό να διαβάσουμε δεν θα ακούσουμε κάτι Δεν δέχτω, δέχτω Δεν το μπορώ να το Να πρέπει να ψάξεις να το βρεις. Spoiler κανονικά. <σχυ> ναι, θα, θα δίνω στο τέλος το mp και εδώ, αυτή τη σελίδα υπάρχει το, ο, γίνεται το κείμενο. Γίνεται κι αυτό. Σωστό. Σωστό. <σχυ> Πες πάντοτε το ηχητικό, εμένα μου αρέσει το ηχητικό. Δηλαδή τα έχω πολύ ευχάριστη. Ευχάριστη. Θα σε διαφημίσω καλά, θα βάλω Έχει. και link. Ωραία. Κλικ, τικ, τικ, να σε βρεις πολύ. Αυτός είναι ο link. Τι, κλικ, κλικ. Τικ, τικ. Από πού παίρνεις. Καλά, εκτός είναι την επικαιρότητα. Εγώ είδα ότι και πολύ το οικογενειακό το χρησιμοποιείς. Εντάξει, έχω πέντε αδέρφια. Δηλαδή, προφανώς θα πρέπει να αναφέρθω αυτό. Είναι κάτι που με έχει σχηματίσει πάρα πολύ. Αναγραστικά, είμαι ο πρώτος και ο, το μικρότερο αδέρφι μου είναι δύο. Αχ, και ο Ιψιός που είναι τριών μηνών. Άσχετο. Γέρασα, κοινώς. Mm. Και όταν θα, είναι, όταν θα είμαι αδερφός Μήτρος 40 και τι θα κάνεις από το σηματοδοτής Έχω δείμμα ακριβώς τη μέση mm -hmm. έχω τόση διαφορά με τον αδερφό μου όσο έχουν με τους γονείς μου Ω oh. αυτό ναι. Γίνεσαι η μπαμπάς oh. από τα 20 γιατί στην ουσία Θείος. το depression μεγαλόμετρο παιδί Δύο οπότε είναι το καλό να του μαθαίνω μαλακίες Κλαί πολύ <laughs> καλώς είναι, καλώς είναι υπομονετικό. καλώς αυτός αυτό. αν... Όχι, αυτό. υπομονετικός Αυτός Ή Ιάννη Όχι αυτός Υπομονετικός εδώ Ναι, περιέργος Φαντάζω το εάν όσο μικρό είσαι μια οικογένεια τόσα χρόνια διαφορά με τον αδερφό σου Άρα, και κομμένεις τα περισσότερα θα 16 και Όχι, θα σε βγάλει τσάρκες κοίταξε να δεις επειδή είμαι μικρότερη στην οικογένειά μου ναι, το, το ίδιο το μου λένε πάντα εάν το δεις αλλιώς όλες τις κατακτήσεις δικαιωμάτων του. τις κάνουν οι πρώτοι ναι. δηλαδή αν εγώ αρχίσω να καπνίζω στα 20 αδερφός μου μπορεί να καπνίζει 15 σωστό Βαρεσκα, δεν β<td> παιδιά, βαρεσκα. Δεν βάζेन καμείς. Τέσσερα τέλα πάει θα... να πέξει στον Jack, για πέξει στον Jack. Are the come on. Σκαρμό. Τι είναι πολιτική; Δεν καπνίζεις. Αλλά αυτό θέλω ο μικρός, θα πρέπει να κατς να κάνει πανάθ. Ε... <laughs> ναι, το έχω πάθει αυτό. Αυτό έχουμε. Νάλο ρε εν το Αθήνα. Vamos την Αθήνα. Αυτό το Tokyo tactics pass. Πώς το 겨ρο φώβαμε Exarcheia; Είσαι και μια αδύναμα. Τι κάνω καपाई; Μαζί, μαζί. Τόσο κιό. Αλλά όχι μαζί σας. Επειδή τα πήραμε, Sabbath. Ήταν την μέρα που έβγαλε ο Praja στο Από το ζούγκλα που κλέψα τη κάμερα, γιατί δεν θυμάμαι κατάλαξα σχολές το Με αυτές τις κάμερες έχει gaming show. Βάζω στην κάμερα μου πίσω. Μετά κράζουμε μένα. Γιάpes. Λίπον. Ε, ήμασταν η ομάδα Rapid, περιφρορούσαν οι τύποι το πέρα, πέρα. Πέρα, τα στο το δεντράκε. Γεια, κάθατανε κόσμος. κόσμος. Εμείς σε το μπαξελέβο κατέβρηνε διαγόρος κόσμος. Τώρα πώς κάθισαμε έτσι ένα πανγκάκι με τον φίλο. Δίπλα μας μα ο Φανίτης. Δε φέναντε γιατί; Κάτες κάτε αλάχτητος. Λίγο. Ήδη, μα ήδη, οπώς παιδιά κιώταν Όρθιος. Κάθασα στο πανγκάκι και κλένα τα μάτια του μαύρο μάτι από κάτω. Λίγο. Κάθαμε μω που φώνες με στο ναοδρόμο. Κάθω, αν πέρουμε το μπαμπάκι, κάθε Leo ella, estoy para que, por son miles, y te res na milis que que tú te sacaste ahora. Hay casi estigma y pero hay más de este cosmos. Toda tas calla, prostas o dendro me cosmos. Mi cresmi, mi cresleques y por cabo cada caso iban para que venga para que se escupida, capotes, creada cola de la nave. Para que cada caso estaban Se han apetecado. Tú comparable ese que vale estos prógenes, hay una placa de aso que tú te ofreces que vale. Pero eso mala que están al líco, si aquí te horistes toles. Pero hartos, varaitote que aquí me topo to varai, algo que te dan y ya empiezas a que psecazón. Psecazón conozco fanaos en dudu du. Os vale que te diplo de que pseliaste, que fige, que bime esto plitos. Calo la mo Κι σκάνε τρέχοντας στους καλλιά, και αρχίζουν να sprόχουνε κόσμο, το gloččade, το sprόχουν anfίa της καλλιάδες. Και, και αρχίζουν κιψεκάζουν τη πλατεία. Σκάνηλανες δύο τιμωρίες από το πλάι μέσα, μέσα στη πλατεία. Και αρχίζουν κιψεκάζουνε κόσμο, Pernágaνα και πέρα π<td>α βεκαροτσάκια, μιλάνε τρέλα. Παπούδες ανεβάνανε και έλα, το πούλο, το ραόλι φέφθημε, και διόχναν τον κόσμο της πλατείας. Τον bla frika frika i katasas e ke ta pira ke gafto vgada to posoedo to pregoumeno ke simera tha paixoume tragoudia gia gurounakia ets agrivos yeta to hopari en tax pa me meftous pa me emena me stena chorio pou den boron prepatise sti gora i i pou ti ne me stena chorio ya ti beno vierno vas ska to metro ke evergreen power tis eniazis ena diafimis Ωχ, δεν άργησα τον επόμενο μετά. Τώρα τι κάνεις; Εθε بیاζεις. Πιο να πάμε να βίνουμε, μαρε. θα μας τα δώσουνလဲ τώρα; Ε, θα μας τα δώσουν, πού <χωρίζει> να νίσες. Μ, βόλισε την αφορά. Δεν θυμάσαι; Τώρα πολύ καπρο, πολύ τα κερά. Γιάννης, εσύ πότε τώρα σκέμασ лей. Πηγαίνετε το νούσα, να βείτε γε μέσα. Adelante. Εδώ δεν μας τι Μόνο να θα ρίξουνε τίποτα. Αλλά Πέτρος <χωρίζει> <laughs> Ανκρίβως, παίξε ο τραγούδος Ψιλά στον τείχο κολλημένα μου την έπεσε ονομωσμένα sia che sea laña brosta na to pezis kiria se khodi na vandaris dokas ke trabalha tu lagisto na thine pio adresa kos ena gada vaskelia se khodi se pories na kanis to stavrosou mas ekodi epis na varasa pergo si na delfosou se khodi sto spiti mesa na kanis to vasiliakio listigi to niana len kalos to gera ta su ti ni pacho tra ke pou na visa lithia disou ekogya metas emperdevsatis pro ales me na Ξάδερφο φίλο, κόλιτο και σκύλο πάτσους Μα τες τα μούτρα, δεν θέλω να τους στείνω Θέλω να είσαι εδώ μονάχα, μονάχα να τρέχεις Θέλω να είσαι εδώ χωρίς στόλοι, πόσο αντέχεις Θέλω να σε βάλω, να μου φιλάς τον κήπο Το γούρνο κεφάλαιο σου, θέλω να μου κοσμί το ντύχο Βλάκα θέλω κάνα χρόνο, για να σταχώσω Κι αυτό το κουπλέ Πώς φαρκάτα گورναγκιά; Τελιά. Μια χαρά. Ε; Μάλλον. Είναι όλα τα τζιν. Εγώ. Εγώ. Τι λες με το προγεμενικό φόβο; Λίπο, το προγεμενικό φόβο, δεν ήκανα μόνος μου. Ε. Όχι, شو την όλα τα πραγματικά δικιάματα. Δεν με λες. Όχι, όχι. Τι μπορώ εγώ τι κάνω; Τι πες τα λέες; τα δίνουμε τα βγάλουμε με μέρα για να γανα να τρέχουμε. Ε. Για Γκιλόπολο. Καις negligence. Στο λεμε το tipo. Δεν ρεθέλα να κάνω κάτι. Γειλέω κάτσα να βάλω κι τον και ο μάρτισε για το τραγουδάκι. Συγνώμη που δεν είναι ποτ σεφ το τραγουδάκι, αλλά δάκς, τί να κάνουμε τώρα; Εθνική Amnistia. Ναι. Μαστεκολογία, πιστεύω. Για satirical crisis. Satiriki crisis απο δάκς, επειδή μκέ λύω αυτή την ελενοφρενία America Pragmataka, βρικάμε κι America στο YouTube, όλα δικά μας. Δύο pragmataka της ελενοφρενίας. Πάρα κατό. Τι άλλο να κάνω πια; Άrese από, από την κατάλαβα. Έχουμε και σχόλια. Θα βαρυστήσουμε πρώτον τον οπίσθιο αθιμοσίες. Εfs ήτανε ο Andrew's ή Andrew's στο andstad.telia.gr.com. Για Andrew's. Η Andrew's. Ναι. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς είναι. Δίνεις Δίνεις <εσάς>. sense. <laughs> Δίνω μια νότα στον. Επίσης να θυπάξετε αντατροπικά το αυτό το μεγαλίτερο εγκυστητικό blog μας αν έφερε. तोㄼίζουμεလဲμε προβλήματα, μα αυτός. Αλλά νομίζω, δεν ξέει τι να μας πεις. Τελει まし πρέπει να αρρωτάν, τέτια πράγματα πρέπει να αρρωτάν, ε. Εγώ δεν θέλω διασμό, το θέλω ဒီபோτά. Λίγο. Ε, είναι αυτά που πρέπει να για να ακουστούν. Ναι, γιατί η καρέ, γιατί μω έπεξε. Α, οvripan μας ανέφρεσε το Twitter. Ευχαριστούμε everypan. Ε, αυτό. Τι σε Ο Modifas στο Εγώ ρωτήσω για το για τα το άλλο ποδα épisode. Είναι αντιστροφή μέτρηση. Θα το ξαναβούμε. Τα επεισόδια ξεκινήσαν από το 20 και θα καταλάβεις την λογική 1 ή στο 1.0. Θα κάνουμε μια pause, αρχίταμε γάλι και θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε ρε βεδίμου, να κάνουμε βγήκε ηνούργια πράγματα, να έχουμε ιδέες, να έχουμε λίστα προβλήματα του εγώ. Θα θείνουμε μια λιδόξα. Δηλαδή το ξεκινήσατε εκ αρχής, σκοเปώντας το, το κάνουμε. Γειλέμα, ρε βεδίμου. Εputa τελειώσα. Λαdict βλέπεις, είναι πολύ μακρεά ο ρυθμός και λέστ ora δεν βενς κουράγιο. Γιατί είναι και, κουρασ... Κουρασ... Είναι και κουραστική, κουραστική έτσι. Mm. Είναι χρονοβόρα. Δεν βολά να το έχω το 20. Είναι Πραγματικά, και αυτό. Πράγματι κά, έχω Είδες; Με καταλαβάνεις. Θα σου πω ότι יש ένα παράσημο. Ε και κάναμε μια βόλτα να δούμε τα μεγαλίτερα podcast τραβέζομα αυτή που είναι πιος ενεπίεις. Πώς ακούστησες; Και ήταν στο 20, βγάλω κάτω καν disaster. Καν disaster. Κάβες, μήπως δεν θα μας έβες το άλλο στην DVD; Κάβες, μήπως δεν θα μας έβες όλα; Θα πουζαρί εδώ διακόπτης; Απεκσω. Με φοβέρω μαγιώ, αφού το έχω βρει είδι. Θα το δώσω. Έτσι. Αυτό του Borat. Πού οφείχε να σκέφτηκε η Άρνα; Λίποτρα θα κράξω. Θα κράξω; Θέλεξαν τις, επιδή με λασώνεις, ας αναφέρομαι κι το podcast το τεχνούργιο που υπάρχει. Α, ναι. Μη έχει Ναι. Απάντησε Να με την απάντηση. Βέβαια. Πάγα τους μη ξέρουνε, για όλοι, όλοι. μια αγγλομαθής film. γιατί αυτό. Πολύ όλο. είναι μια κενούργια; Ήσοδος στο podcast; Δεν είναι, έχει κάνει πιο πριν. Κορη, εμείς τώρα την έκανα. Πάλι δεν βρολαβάνα τα κοσόλα, αλλά δεν δεν θέλω πολλά για την βρα μπλακές. Τη φιλοξενία ο πάππο. Το κατάλαβα στο server σου. Ε, έγινε επειδή στο automatic κλίσαν γιατι αυτό το κλίμα το βγάζω κι άλλο, μεταφέρετε εκεί. Θα τα ακούσουμε όλα και θα τα ξαναπούμε Είναι στο blog roll Να κάνω εγώ μια ερώτηση Κάλε. Γιατί μεσα στατιστικά βρίσκουμε πάντα Ότι ψάχνουμε εμβατήρια και βγαίνουμε εμείς Έχαμε κάνει από την εκπομπή εκείνη με τα εμβατήρια Που έπαιζαν τον 28η είχαμε, είχαμε βάλει τάγκια με εμβατήρια Και ψάχνουμε όλες οι στρατιωτικά εμβατήρια Λες να έχουμε κανά ντου Ξέρω εγώ ανησυχώ Παιδιά μου βγει το τάγκς να ειδοποι Na ali ma Christo tifi agenisi na pjosar gondikolas Christo tifi agenisi bramana man Σινεχ. Για φανώ κλirão. Σε κλirão με για, <Συνεχώς> <πληρώνουμε>. Μιλιά, <Για>, για Θέλω να κράξω. Θα τους κράξω. Πώς θα κράξω; Θα κράξω. Πρώτα βολά το giftula τον blazer. Γιατί giftula; Πολυ giftulous ο αδερφίλε. Όχι, όχι, exigíse. Τι κάντα πέρα και βγάζεις τα αποκλυστικά; Ξέεις τα βγάζεις τα αποκλυστικά; Ακού Από που βγάζεις τα αποκλυστικά; Εχεις το suitcase Dylan Theora's και τράβηξες <Για> Ты бросок. Э, ты не вгазал, это как не фрейм кала. Ты ты не кане столлайдер, ты не. Ты у тебя кана сона, то кане кана, то катраребе, да. У трафика, пофиг, он не этили. Господа, ты не имеешь идеи. Это по фотография. Афта. Эпический троктико. Кракс меня. Я то бутче, кстати. Либо, как я лигона, свозу дискэпсе с меня дедтя. Придётся нас кофдогишо. Я где Βγάλει το ένα, βγάλει τα θέματα για όλα αυτά μας, ζαλίσανε το τέτοιο Και τι πράγμα, γιατί ήταν για, για τις τέτοιες, για τις πορείες, πορείες για τις πορείες, για, τις κρίξεις, για τα χημικά μας Εντάξει mm. δεν λέω. αλλά απαραίτηκα κάποια στιγμή Έξι μέρες το ίδιο, όλοι Έξι Θυμηθήκα. μόνο Να βρούμε γιατί όλοι... καινούργιο να γίνει Έμα πια, Έμα. όλοι bloggers, μέχρι καπαρδάκης Άλλος μαλάκας κι αυτός Αυτό θα τον κράσω για άλλο πράγμα, <laughs> τον έχω αποθυμένο <laughs> Θυμήθηκε ότι είναι blogger ξαφνικά. Оле, впечатлен из детства. Как чуляю, да ми там ме до кафе, ми до кафедака тръгна със сигнал, ти цъкрахо този. Бебах сему ти дейни. Дакс аптимия, ама катисна грузиш ти спидевга дисноима. Не, депира те. Депира тръгваме отто. Аре, кана су туй даграфано ли, дядько. Не се стимутимис. Да лео, йс освойтесе ке олас. Дакс на проктория ке та липа. Ала ине, е после леке на сфилес, от катев ке бляхос ке Δεν δε καμιέστε όλοι. <laughs> Άσε το διάλο, τα πήρα το. <laughs> ρε παιδί μου, καλό <laughs> όλα <laughs> αυτό. Πάει γλυκάκι, πάει Δημοσιογραφία των πολιτών και τα λοιπά, δεν λέω και εγώ το κάνα ρε παιδί μου, αλλά... Δεν ξέρω. Δεν είναι λίγο για τον Μπούτσο. <laughs> Μετά αρχές του 99, τη δυνάμεις καταστολής και ασφαλείας αυτής της χώρας έχουν αποφραστηθεί παντελώς. Πάνω κάποιος τους είπε ότι είναι καιρός να αρχίσουν να γαμούν και να δέρν Είναι καιρός να αποκτήσουν τον πραγματικό τους ρόλο σε αυτήν την κοινωνία Είναι καιρός να μιλήσω για δερφές μου αποκριμένα Αφιερώνοντας τους δίκους μου σαν αδέρφια χαμένα Δεν θα έρθω εγγενικά, δεν δίνω ελαφρύντικα ευκαιρία καμία Κανέται η αστυνομία Κάτω στα αρκή πια μου, τις έξους είναι σαν σβρία μία Te sedo neste somas si anename camia mesa to bicirica piro voi si gripi e come neste pila qui na sas gamana ca ti pia sta bliconadas ma che so ma tu jes furadas a morto diagramma di horizon che voi me halo olen a pesai te li scoto mo ta bene te sto soani na cheta foto ma te na ne ste mica e va sto li sas atrafna samatis vfrsa petikosi ena hafun toro la tala desbun una pana Σκέψτετε εσείς, ελίστε με και τα σχολιά μας Κανείς της εμάς είπε για Tu te sigues, no nos epidices ni luego. Tu te sigues, no nos epidices ni luego. Te Mites basta sul che chi sa di certe chimiche abofis si sca Check ρε παιδιά μω δίταξτε advis tokens καιση για μια εβδομάδα ωραία συμφωνώ τράξε το βίντεο σου, τις φωτογραφίες που πήγες στη سپورίη σου αυτός διαμαρτιθήκες όχι σε αυτό τον tone όπως είσες όλα ήμ το κάνα ναomina σωστά αυτό είναι το θέμα σου ξέρεις πιο το θέμα μου θα τα περιγράψεις ωραία με wrestling xúlis όχι όπως ρε πριν δεν περιμένω η την απάντηση με <laughs> <laughs> Κάνει άλλο το tweet. Órea. Órea. Τι νομίζω τη προσφέρει; Θεωρείτε τη προσφέρει; Εκصرτάτα, αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθένα βασικά το θέμα μου πιο ήινο. Το, το κάνει γιατί νομίζετε προσφέρει; Αυτό πάμε βέκ. Μα ोरինε το κάνει κι γι για αυτό, ναι. Είναι on point. Νομίζω ότι έχει προσφέρει κι αυτός. Σιγάρεπε βέγια, δηλαδή, για... τα social media και η δημοσιογραφία των πολιτών. Κιτέξ να δεις, επειδή για όλο το επεισόδιο Ναι, είδα καθόλου Καλά, κι εγώ. Mm. Ωραία. Ναι, αλλά... Με κάλυψε μέχρι ένα σημείο και μετά το παράτησα. Κατάλαβες, δηλαδή, τι χρειάζεται κάνα σχολικό. Να να ξέρεις ποιο είναι το θέμα αυτό, αυτό. Γι' αυτό έχει νόημα για, για μένα. Εμένα, εμένα τι μου τη, μου τη ότι 10, 20, 30, 40 bloggers θυμήθηκαν ότι είναι bloggers αυτές τις μέρες. Ο Μπαρδάκης μου live blogging. 5 και 10 πορεία εκεί. Έκρηξη, εκεί 5.5. Άσε μας τον βαρδάκη που την έκανε τη στιγμή του ηλεκτρολόγου. Άντε, εσείς. Εγώ το παρακολουθούσες. Εγώ βαστή στη σάποψις κατάλαβατε. Εσύ το παρακολουθούσες. Είδα ότι μού κανέλε βλόκι. Μποτάνηκεν εμφανίστηκε μια εβδομάδα. Ε, ε, εγώ είμαι Καλά, πρέπει όμως να στρέλανε. Αναρχική η κατάληψμα, όχι ρε παιδιά να σας πάγω τα. Πηγαίνετε καφτέτα, μα όχι ρε παιδιά να καθετε <laughs> Ε, τροχτικός. Έγραψε ασistors. Σητά πολύ. 9,5 εβδομάδα 2. Δέκτηρη αυτή από τη tag group στο Facebook. Ναι. 15 στο Facebook. Can't join για το Григоρόπουλο. Και Twitter. Βρίκατε group Άλλη. που lei, πώς ανακτήπηστετε ένα ανarchικό; Εγώ είχα τού είναι απ πέρα, όχι καταλαβεις; Τρελάθηκε. Και... Υποστηρίξτε τον Καραβαλί. Είδα κι αυτό. Group ε, ότι οι anarchικοί τον σκοτόσαν. Γιατί σκοτόσαντι μνήμη του. Αλλά για μένα το νόημα jer i this τα το αφίσουνε μετά από μια εβδομάδα γιατί δεν βουλάει πια. Mm. ενώ γίνονταν ακόμα η Δηλαδή μετά από 3 μήνες, εσείς δεις λέγανε, ξες, "Και διακοπές, τώρα θα ξεχάσεις." ενώ ακόμα η γινόταν πορίες, ακόμα η γινόταν καβγάδες, ακόμα μας παιδιά, μαθητές του Σιδάγμα. Δηλαδή γεفتό εκείνού η μαγνητική. Ναι, το το internet και τα social media. Στην άκρη να βγάλεις, βέβαια, 4, 5, 10, αυτά δεκατα... <συνώμη> τα αυτάaki βέβαια τα που τα... γράφουν. Τα... Τα... Τα... Τα... Τα μουκι live τώρα απ το Τι βουνό να καταλάβω τι γίνεται. Δηλαδή, πολύς ψυχοτέττιο. Σούλα <σουλή> <σουλή> βίδη δε το δείχνειτι για που λέει ο Πέτρος Σμίτης. το δείχνειτι λεώραση, οπότε θα σχολήσουμε εμείς με αυτό. Γιατί θα μίνεις την αφαία. Ναι, δηλαδή. Δεν <σουλή> ξεγελούντε. <αλλακτικούς σουλή> <ασχολούνται. σουλή> Όπως θα στα σχολάει, τη λεώραση Με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, full. <σουλή> να βγάλω ρε παιδιά μόνο το θρίπوطه. Μονόπλεβράπ. Δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις έτσι, τέλος πάντων Του στείλ δυστυχώς δεν βγήκε καμιά φασαρία Α ναι, κάλλη τέτοια Ναι, δηλαδή όταν δεν είχε φασαρίες κτλ Ε, βλέπω μια απογοήτησης ρε <laughs> παγώναν τα πάντα Εντάξει, είναι το θέμα του κάθε blogger, πώς το βλέπουν Αυτό το κάθε blogger, μη θυμάται ότι είναι blogger όταν έχει θέμα Να είναι blogger γενικότερα Κι όμως, γιατί, γιατί είναι μεγάλο θέμα, γιατί σου λέω και εγώ το ξεκινήσαμε με αφορμή αυτό, Δηλαδή πέραν του hits και ρε παιδί μου αφορμή ναι να μιλήσω να πιάσω και εγώ πέντε hits Αλλά είναι θέμα επειδή μας αφορά όλους και επειδή νιώθεις Έχεις αυτό το συνέστημα το ότι ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι μεγάλο Το οποίο δεν μπορώ να το αντιληφθώ πλήρως οπότε θέλω κάτι να πω, θέλω να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτό τον δρόμο. Με ξες. Αυτό το 10ο βένα στη αλλά μπορώ να κάνω ένα blog. Και να γράψεις ένα blog. Εγώ για παρα, πολλοί κατέβαν και γράψαν, και κάναν tweet για τις φορές κι τα λοιπά. Δηλαδή πολύ καλή καλένδρα που τους έγραψες, δεν λέω. Εγώ γεπαρα, δεν κατέβαζα σε social media. Και εκεί πέρα που δέρωνα τον κόσμο. Εγώ dragker σε κατ μέραเปδη μου αυτό σου λέω ότι το, το, ότι αναγκαστικά για να γίνει κάτι τόσο μαζικό για, για να γίνει κάτι κίνημα χρειάζεται να γίνει κιτις μόδος δηλαδή χρειάζεται να υπάρχουν κι τα 13 χρονών exergo που μπήκαν και πήγαν να κάνουν exergo λεωφορείο με το με τον Να, χρειάζονται και οι καγκουρες, χρειάζονται και αυτοί που θα διαβάσουν το άρθρο για το Women's Only για το στυλ της διαδήλωσης Ξέρεις, έλα τι, τελικά λες να κατεύουμε κι εμείς ε, Χρειάζονται κι αυτοί για να γίνει μαζικό, δεν, δεν μπορείς να περιμένεις να είναι όλες συνειδητοποιημένοι Θέλεις αυτό Και μια και τσατίστηκες yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. Θέλεις να σου κάνεις μια αναφορά Εγώ θέλω να για τον προηγούμενο podcast Που oh. έλεγες για το, το κάπνευ. Έχεις δεχτεί mail ότι πρόσωπο σας τη λέγει. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> το ολοκληρώσει. το πες. Κανένα δεν αφήνει να ολοκληρώσει. Ας κάνουμε μια παύση για να το καταπιούν έτσι, <laughs> να το εμπεδώσει το κοινό αυτό. το προηγούμενο podcast πολλές για το καπνισμό. Mm. Και ρεπει देऊ δεν έχεις δίπλο γιατί στο σύνταγμα, αμά καπνίζεις και μενοχλίζεις. Με Τι σε με λένε Ναι. Στο στο τα δεμαγάζι. Αμά έχεις επιπλάμουν. Ναι, βγόρα να σου πω πηγαίνε πιο δίπλο. Άλλο στο δεμαγάζι. Στο πάρκο. Και στο, και στο πάρκο. Αμά είσαι αμά κάθες στο ίδιο παγκά, Με μένα βγόρα να σου πω πιο πέρα. Έχω άσθμα. Σωστός. Λαdict. Δεν, δεν έχεις εξίσου μένα, δεν σενοχλώ με Μπορεί κάλεστα και εσύ να μην λες στο τηλέφωνο και να μην οχλούν στο Άρα, μπορείς να μου πεις πήγαινε πιο δίπλο Δεν τα αρνούμε αυτό Άρα από εδώ ο καθένας που έρχεται και τον οχλούλε το λέω πήγαινε πιο Εκ θερία, εφκερία είναι. Όχι, γιατί κι άλλο το θέμα πιο είναι, ότι άλλο να προσβάλεις από επيديو άλλος μιλάει για φασισμό και πάμε να δούμε νας σκου, στο τηλέφωνο. Και άλλο να Γαμασινηγιά. Βλέpi, είναι ε, δεν είναι το ίδιο. Το ένα είναι ένα κατά το πինυ χειροπιαστό και τέτσι, κι το άλλο είναι όμ προσβάλεις τη ταυτότητα. Εσύ τον εκτοχορο στο χαλάω την ηγία. Άπαεese δίπλα σου και μυρίζω τσιγάρο, né? Δεν βάρθες σε μαγαζιά; Ε, μα προφανώς, πηγαίνω, προφανώς Λαdict <Δεδοί> εγώ θεωρώ ότι οι δύο στην Ελλάδα πολύ μεγάλη τραγωδία έχουν η μίκα vấn στις τους καμπίνες παρατό αντίστροφ. Λαdict αμά βασταμάπας μέσα στο κοτέλ μέσα σε κάπου και πήγες σε κάπου και ξες τι μενοκλητό με κάπως μάσουν. Μπορεί να σε βρήσουν όλοι μαζί. <Τι> ποιο κτέλ, αφήν, δεν στον οσέ, Εσύς Εσύς στο κοτέλ, αφήτε κάπου. Πού είναι στον σεβασό; Στο σεβασό, στο το κοψάναλα καμπίνη στη τατράνα, έτσι στο διάδρυμο. Τι να κάνεις; Λαdict κάπια στιγμή σε βρίζουνε που κάνεις φασαρία. Λαdict Ιούλιο, Ιούλιο, Ιούλιο. Πήγες το Λονδίνο. Είναι φοβερό. Πήγες το Λονδίνο σε bar και να, να είναι ανηχτά να μπορείς να δεις το ταβάνι κατάρχασ. Θες για παράδειγμα τι που είμασκα. Δεν. Εγώ κάπως στιγμή σταμάτησα να κάπνιζα γιατί βουρούσα. Στο comedy club. Ψιγε βρε Ναι, δάξ. Μπορείτε │││││││││││││││││││││ Τι κάνουμε μες mascotóni. Το κόβουμε μόλα και μετά όμως ούτε καν σταπιβάρουμε. Ε, Θα δειςێت θά το ξεχάσα. Καλό ήταν πάνω. Δεν είναι, πูกاتیάς, δεν βιάσαμε για το τρόπιο μπάσκετο και ήχηα ενφێرομαι στην γούβα. Gostaria de passar su. Ya pasé de Cuba. Cuba, hay un oreo cubanés y colico café. Donde ver mi amiga fue pas bien. Eh, mira, que le dije que para ir a Dubrovnik debe ir. Eh, no mismo Gina Catalan. Eh, dije a Ana que para mi Τι λέγανε επειδή, με αυτή είχαν μια θεωρία πρώτα απ' όλα πολύ μορφωμένη όλοι έλεγε, πολύ ήξεραν κλπ, απλά δεν είναι καταναλωτές, δεν είναι μέσα στον πολιτισμό, το τεχνολογικό κλπ, αλλά είναι πολύ μορφωμένη, φοβερή υγεία, λέει στο όταν έγινε ο Κατρίνα, να. ε, ναι. ο Κάστρο λέει είπε, να... είπε στο Μπούς να στείλει γιατρούς, ομάδα, κι άλλος είπε όχι, Αφού... Αφού αυτό δεν το γνώριζα, ότι πρότεινε ένας τελικός μου, τρελό και έλεγε γενικά να βρουν και τσακώνονται και οι κουβανοί μεταξύ τους ότι όχι εμείς θέλουμε να βγούμε έξω να έρθουν δολάρια ξέρω, ε, και τα λοιπά και οι πιο παλιοί θεωρούν τους όλους ότι είναι αμόρφωτοι που θέλουν κάτι τέτοιο δηλαδή είναι μέσα στην παιδεία τους, δηλαδή δεν έχουν ενταχθεί Μα δεχθεί. υπάρχουν, υπάρχει ολοκληρή τέτοια ε, είναι, κοινότητα κουβανών που είναι στην Αμερική και ξέρεις όταν είχε γίνει η τούμπα του Κάστρο τους δείχνανε να χειροκροτάνε, να Δηλαδή πρέπει να το προ... και... να προλάβω, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να είναι ο μοναδικός ο το... τρόπος να. Πρέπει να πάμε Έχω ακούσει πολύ καλές εντυπώσεις Αλλά είναι μεγαλύτερα πολλά λεφτά για να πας Πρέπει να βρεις κανένα ιστηρίο αυτά τελευταία στιγμή, mm. εγώ αυτό άκουσα ότι υπάρχει σαν... Ε... Τελευταία στιγμή. Ναι, ότι άμα να το ίδιο βράδυ, ρε, mm -hmm. μου, επειδή θέλω να γεμίσω το αεροπλάνο και ότι συμφέρει να πετάξει γεμάτο ودي دين πολύ πιο φτηνά. Αλλά δεν έχω βρει αλλά έχω ακούσει θα βρω ποτέ. Αλλά να μου πεις τι γίνεται. Γιατί να κάνεις στο αλεφάρι βενζέλο εκεί πέρα για Βερμένι; Θα δεις ότι ταβά, σάβα, internet. Internet. Είναι 2.5€ μόνο κάτι. Τέξ. Τι είναι; 2.5€; Τι μισθώ; 700€ δεν. Ε, ό, ε, είναι 2. 1400 δεν είναι. Ε, ε πρέπει Ά, να πήγαινε... την πηγαίνω. πρέπει μισθή. να την κάνω εν τω μεταξύ τι λες, τα ξενοδοχεία σκοπανάνε, mm. φυσιολογικές τιμές για εμάς είναι πολύ φθηνά για αυτούς είναι πολύ ακριβές οι τιμές αλλά άμα πάει ο κουβανός είναι με, με άλλους τιμοκατάλαβους τι, άλλο δηλαδή σε πίτους από τον άλλο τιμοκατάλαβο όλα Αυτό κρατικά, ισχύει. ξενοδοχεία τα πάντα τα πάντα τα πάντα με κρατικά. την κάρτα, δηλαδή, κρατικά πας, Ναι, και ναι, ναι πάμε, πάμε με το δελτίο τους. Ε, <σχελίδι> θυμάται けど το σημερινό μου πούρο. Παρέπειμε η τα κλασικά <σχελίδι> αυτό το σε ένα σπίτι να αυτό το κίνδο για να πάει για καφέ κουβαλο, βετάξει, αυτός ο σπίτι, το το κίνδο, αλλά. Τι <σχελίδι> κάνουμε Είναι η φιλοσοφία, Πώς τον βγάζω; Και για μάξι, δε <σχελίδι> σε <σχ βγώ. Ναι, και να κάνω το φορ το βεντάνο. Ωραία, ας τα καλατά. Αποκύος. Ε, θα τα πούμε εμείς ρε. Τι έπρεπε ποιος. Εμείς. Πιστεύεις. Αφήσαμε τους ομάδους τα πούμε. είμαστε διάμεσα, ποια θα πούμε του... ...του <σχ> Να προλάβουμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα ανέβη. Σήμερα τα φώτα και ο βότισμα. Και γάλα μεγάλη. Και άγια, Πες apostleso κάτι. Να το θυμηθώ. να σας πω τα κάλαντα. Το αφίνε κάλαντα, εχεις να σε σεξιάνα φίλο που θα ζητήσω του δούλη. Σε κρου. Έμπραξε σε Το αφίνε στο το πιο όδο, ρε μου. Το πτιριγκέ. Ναι ήτα εγώ είμαι ακόμα στις('\') λικίες στην, στην διαμέση που μού έστηρα στα matches τα Λάο και τώρα βλέπω να αρχίζουν πλέγονται κανα... <laughs> μια μαλακία αυτή. Δεν θα πας απ' αυτή. Δεν θα πας απ' Τι είναι; Άμα Αφήνσα... τα φιλμόλα. Είδες τα ξέρουν όλα; Λίπον βεβιά, μού τι έχει τη μου. Όλα τα matches που είναι όλα πρέπει να ξιωσώ. Γιατί; Μού τι έχει να κάνω β μια ομάδα 300 ητα βιάχες aftón αρχικά γιατί λαμάγην να τη ρορώσα μια σε ένα να αφστεί. Οχι, το το. Έχουνε μόνο τους δικούστες. Θέκανα να βγάλω αφορά. Δεν βγάζει μόνο πας. Έχουν ανέβει, έχουν ανέβει. Τι έχουν ανέβει; 500€ δεν βρισμένο το χέλυ. Πάσε να δούμε τι μεις, τι βδοχί. Τέβουμε τους δικούστες. Πρέπει να πάρη πληροφορίες aftón. Πρέπει να ρίξω αυτή κατάλαγα. Τι είναι η λαν Πού lýлось, κουρακάσαν τα παιδιά. Δόσε <Δώσω> κάτι να πίνουμε. <φύγω> Δεν είναι πολύ καφρίλο αυτό. Μας καέμενα. Παιδιά μας xsie gammaði γεροτοκόρι, συστηντά πτσιρίκια. Εμένα μεταχλούντα... <Δεν Δεν> μέναμε να παιδιά που έρχοντε με, με το νεκρό, το βλέμα, με το ήφα για τα λεφτά σου. Λέει τραυματικά. Για τα λεφτά, εσύ για τα παιδιά, η πολύ λεφτά. Το ευρώ είναι πολύ λεφτό, όταν יש excess ποσα λεφτά βγάζουμε απ τα κάλατα τα παιδιά. Παιδιά να σας πω ότι μου πιο μικρή μου Πολλά λεφτά βγάλουν Πιο μικρή μου βέβαια ναι, στο σπίτι Σου, με ειδικές κινδυ... ανάγκες Κινδυνεύουνε Ένα κοδιτράκι <Τι>... το οποίο διονητικά δεν ήταν και πολύ σταθερό Και έχει έρθει και λέει να τα πούμε Ναι Πενθάμε δεν τα λέμε Είχε κάσει τον αδερφό του Είχε <Τι>... Αλλά... <Τι... Τι>... Dios tío. Le pedia, ni, qué canon, mosh, dice que te trazo aquí de portaço. ¿Y ti? ¿Qué te relate? Te estamos, te pomemos, te perdemos de la leme. Ne, hasta que nos la diablada. Ne. De tampoco, pero cuando no tengo ningún problema que valientes, que ni andan a tellón, me tomono pramo to be por nada para mí. Os en stripte judíos. Pues ni le pedimos, qué sabes? Ya te left, irta ya lefta. En su ese Es estilo que se recalca, la verdad. Eh, esto de acá. Cuánto de menos horas. Y tengo eh que tengo, tengo. ¿Sabes por esas sets ve que hago, que cánone? ¿Qué te queda ya hoy mes kirries? En serio. Da que está que lo hacen que se caseta. ¿No? ¿No? Absolutamente no pío YouTube, da gusto callar. Más bien IKEA y Apple. Está pues desde liga crónica. ¿Te Καλή χρονιά να έχουμε. И dioxide θέλεις να θες σηγνώμη για όλες τις βρισιές που είπε και για ਉਸ blogger extraξε η κατάλιπα. Ναι, καλά, ταξ. Δάξ. Μη την παραξυγείτε. Δεν χρειάζεται πλάκα καλά. blogger και δεν βوري. Αυτός σέλα στο macro prova τζένε. Πάντε. Σνίψε, σνίψε. Λίπο, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Έτσι μιλάμε τώρα πιο σίγανα, γιατί πριν φωνάζαμε. Οπότε θα εσύ Τι νομίζεις είναι η δουλειά εδώ πέρα, εε? πολύ πλα-πλα, πολύ πλα, -πλα σήμερα. Λέβαια. Δεν λέγει Λέβαια. πολλά πολλά θέματα, αλλά για όσα τους αρέσει το πλα, -πλα θα μας ακούσουν. Πέντε. Έχει... Έσσερα. Τρία. Δύο. Ένα. Καλή Λά. χρόνια.